Ελλάδα δύο τελεία Ελάδα το ελάδα σύν το ελάδα συν δεν. Ένα πλήρες σχέδιο το Ελλάδα ΣΥΝ. 2.0 Ελλάδα ΣΥΝ, Ελλάδα 2.0 η νέα εκδοχή της χώρας να ξέρετε τι ακριβώς ξημερώνει. Είναι τα σχέδια των δύο μεγάλων κομμάτων το ένα κυβερνάει, το άλλο έχει κυβερνήσει και θέλει να κυβερνήσει. Επεξεργάζονται σχέδια για τις ζωέ μας, για τη χώρα, για τον τόπο και τα σηματοδοτούν. Το ένα είναι το Ελλάδα αν ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ Αν θέλετε αυτή την επιλογή, και το άλλο είναι το 2.0. Έχουμε βγάλει την τελεία και γίνεται 2.0. Υπάρχουν επιλογέ, θέλω να πω, με αυτά τα δι που θα έρθουν από τα γνωστά ταμεία τη Ευρώπη για το αύριο τη χώρα μετά την πανδημία. Επεξεργάζονται τα επιτελεία των κομμάτων σχέδια, τα ανακοινώνουν οι ηγέτες νιώθουν ικανοποιημένοι, οι πολίτε πρέπει να επιλέξουν. Ωραίο έργο όλο αυτό. Στη θεωρία, στην πράξη γίνεται αλλιώ, θα φάνε αυτοί που είναι να φάνε. Και οι άλλοι θα μείνουν πάντα να κοιτάνε τα συν, τα πλην, Τα 2 και τα 0. Βάλαμε λίγο εμβατήριο, είναι αυτό που ακούγεται σαν κυσμπουλά από τα παλιά. Γιατί πρέπει να δώσουμε βήμα, ρυθμό στην παρέλαση που γίνεται στο γραφείο του Άδωνη. Εσεί είχατε την ευκαιρία για αρκετού ελεύθερου μήνε να τσεκάρετε το ενδιαφέρον των επενδυτών. Είχαμε αναστολή αυτού του ενδιαφέροντο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και από την ώρα που φάνηκε ότι τελειώνει η Ελλάδα με την πανδημία, το τι γίνεται στο γραφείο μου από προσφερόμενου επενδυτέ. Μόνο μία λαϊκή. Παρέλαση, έτσι. Μπράβο, λε, λε. Μια πιο ήπια. Εγώ έλεγα μία πιο περίεργη. που δεν μπορεί να τη τηλεόραση. Γιατί δεν λε τη σπουτά να στο κάγγελο. Είναι προφανέ ότι οι επενδύσει θα πάνε πάρα πολύ καλά. Το επενδυτικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα είναι τεράστιο. Δεν είναι μεγάλο, είναι τεράστιο. Ναι, διευκόλυν. Δεν σε σώσει τίποτα, είσαι μαρτολό πλέον. Η Παναγία μαζί μα δηλαδή. Είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα τη αλήθεια. Σε αυτή τη χώρα είναι πλέον ιστορική ανάγκη να μιλήσουμε τη γλώσσα τη αλήθεια. Ελλάδα, δύο τελεία Το Ελλάδα είναι προσκύλω με αυροσύλλο. Αυτό νομίζω τα περιγράφει μια χαρά. Και τα δύο συν και τα δύο μηδέν και τα Ελλάδα συν και τα Ελλάδα πλην. Το άσπρο σκύλο, μαύρο σκύλο, συμπαθέστατα σκυλιά, είτε είναι άσπρα είτε είναι μαύρα. Η Κύπρο πέρασε αν έχει τα αγωνία στην εθνική μάχη τη Eurovision, ήταν χτε το πρώιμη τελικό, το πρώτο, πέρασε πάει στο τελικό το Σάββατο. Η Ελλάδα δίνει αυτή τη μάχη. Η Ελλάδα μα, η χώρα μα, δίνει αυτή τη μάχη αύριο το βράδυ, Πέμπτη και το Σάββατο, αν τα καταφέρουμε, θα πάμε κι εμεί στο τελικό. Πέρασε η Κύπρος με το τραγούδι το El Diablo, ο διάβολος που έχει γίνει θέμα με το συγκεκριμένο τραγούδι βρήκε τρόπο διάβολος να περάσει τον ημιτελικό, πάει τώρα για τον τελικό, δεν ξέρω είναι και στα φαβορεί η Κύπρος μπορεί να δούμε διάφορα, όμως οι Κύπροι παραμένουν εκεί, το τραγούδι πήγε μπροστά, οι Κύπροι μένουν πίσω μα τώρα το σκέφτομαι όχι, οι Κύπροι είναι πιο μπροστά, θα ακούσουμε τώρα έναν ο οποίος είναι αρνητής δεν θέλει να βλέπει μάσκες δεν θέλει να, βλέπει, να ακούει για τον COVID δεν θέλει να φοράει μάσκες και βγαίνει εκτός ορίων και τα λέει ως εξή. Με διασύρει κάθε ξένο, αφέ, ανέβαλα εμβόλιο, είσαι, είσαι, του ανέβαλα εμβόλιο, Του Τα μονολίρα, πούντα, που πού είναι τα προσωπικά δεδομένα μου Πού είναι τα ανθρώπινα μου δικαιώματα Ρε κοιμισμένοι ξυπνάτε όλοι σας oh. Ρε κοιμισμένοι ξυπνάτε όλοι σας Είναι ωραίο με όλους αυτούς Τους αρνητές παντός και παντός καιρού Που θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι κοιμούνται Και αυτοί έχουν βρει την αλήθεια, την ξέρουν στο Facebook, εκεί βρίσκονται οι αλήθειε και θεωρούν τον εαυτό του πολύ πιο πάνω, γιατί ξέρουν ένα μυστικό που δεν το ξέρουν όλοι οι άλλοι που έχουν αποχαυνωθεί και απαιτούν να ξυπνήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ λοιπόν με τα ωραία κυπριακά, ο συγκεκριμένο λέει για το εμβόλιο: Αν το έβαλε, βάζουν το ρήμα του εμβολίου, ή όχι, όχι δηλαδή. Οπότε έθεσε το κομβικό θέμα, αυτά στην Κύπρο, στη Λευκοσία, που βγήκε κάμερα να μαζέψει ανθρώπου. Όχι ακόμη, απόψει. Σε πρώτη φάση, στο μέλλον φαντάζομαι η κάμερα θα μαζεύει και ανθρώπους Δεν απέχει. Εδώ στην Αθήνα βγήκε η κάμερα να μαζέψει απόψει. Χωρίς μάσκα έξω. Τι να πάρω Ανάσο. Πόση ώρα. <laughs> Όσο θέλω, 24 ώρες Ο κόσμος μήπω έχει χαλαρώσει. Εγώ έκανα δύο εμβόλια. Γι' αυτό στην ουρά του. Οπότε ναι. Δεν ανησυχείτε. Όχι καθόλου. Για του γύρω σα, ένα χρόνο τώρα δεν. Δεν έπαθα τίποτα, θα πάθω τώρα. Και την κροφιά, και Εδώ στην κοιλιά, κάνετε μια επάλληψη για αρκετέ μέρε. Θα το δείτε και μόνο σα. Με ένα του τηλεφώνημα αυτή, η κοιλιά δεν την Θα πάρει το προϊόν, θα το κάνετε. Θα φύγουν από πάνω σε μερικού μήνε τα κιλά. Με ο φύγει ο εχθρό. και εδώ, Ένα χρόνο τώρα δεν, δεν έπαθα τίποτα, θα πάθω τώρα. Είναι ωραία αυτή η λογική. Τη λέει εδώ ο συμπολίτη μα. Ένα άλλο έβαλε δύο εμβόλια, όπω είπε, εννοεί τι δύο δόσει προφανώ. Εδώ αυτό ο συγκεκριμένο ένα χρόνο δεν έχει πάθει τίποτα. Γιατί να το πάθει τώρα. Ωραία λογική. Αθάνατη λογική. Ε, βγαίνει από τεκμηριωμένα στοιχεία και με τον νόμο των πιθανοτήτων. Τα πάει πάρα πολύ καλά και βγαίνει και το λέει και στην κάμερα. Υπάρχει και ένα καλύτερο, ένα ακόμη καλύτερο, προστατεύεται όσο κανεί άλλος και τα συνδυάζει όλα. Βλέπω, περπατάγατε χωρίς μάσκα, τώρα τη βάλατε. Την έβάλα γιατί έβαλα στο πρόσωπο μου αντισηπτικό. Την έβαλα γιατί έβαλα στο πρόσωπο μου αντισηπτικό. Με χαρδιά όλοι Θεό. Την έβαλα γιατί έβαλα στο πρόσωπο μου αντισηπτικό. Δεν χρειάζεσαι να προστατεύεσαι. Δεν χρειάζεται. Τι να πάθει παραπάνω. Έβαλε το αντισηπτικό στη μούρη. Το βγάζει και βάζει στη μούρη αντισηπτικό. Και έβγαλε τη μάσκα για να βάλει το αντισηπτικό και αφού το έβαλε, θα ξαναφόρεσε τη μάσκα. Όλα μαζί για να προστατευτεί από τον ιό. Δεν έχει ανάγκη. Τέτοιε απόψεις, τέτοιοι άνθρωποι, συμπολίτε μα, αγαπημένοι κατά τα άλλα, δεν κινδυνεύουν από τίποτα. Ό,τι είναι να πάθουν, το έχουν πάθει. Το βλέπουμε, το νιώθουμε, το ξέρουμε. Όλοι. Δεν το ξέρει, δεν έχει σημασία. Δεν χρειάζεται Οπότε. Συνεχίζουμε κανονικά. Υπάρχουν νόμοι σε αυτό τον το τόπο. Μιλάμε για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, για τα εργασιακά δικαιώματα, γιατί οι νόμοι ρυθμίζουν πολλέ σχέσει των ανθρώπων. Ε, οι εργασιακοί νόμοι που έρχονται κατά καιρού, κάθε κυβέρνηση φέρνει έναν τέτοιον γιατί πρέπει να βάλει τάξη στο εργασιακό τοπίο. Οι εργαζόμενοι δεν νιώθουν ανασφάλεια στο εργασιακό τοπίο, αλλά κάποιοι στο εργασιακό τοπίο θέλουν πάντα μια τάξη να μπαίνει και πρόθυμε οι κυβερνήσει. Όλων των αποχρώσεων φέρνουν ένα νομοσχέδιο. αυτή οι νόμοι λοιπόν τηρούνται όπως θα ακούσουμε τώρα. Και λέτε τώρα κυρία μου, δεν γίνεται να μας απολύσετε όλους, υπάρχουν και νόμοι. Κάσε καλά ρε Μιλτάκο μου. Με παραγελάσω έτσι από την προηγούμενη εβδομάδα. Μου έκλεισα τρεις επιχειρήσει στη Βόρεια Ελλάδα. Και απέλεσα 328 άτομα. Είναι από Cereal, Από το κόκκινο δωμάτιο του παλιού Μέγκα είναι η Βίκη Σταυροπούλου η οποία κλείνει ξενοδοχεία, κάνει τι θέλει, τους πετάει έξω και η αφελέστατη διατύπωση του Ρίγα εκεί, του ηθοποιού και Συναριογου ότι υπάρχουν νόμοι σε αυτό τον τόπο, ειδικά για αυτά τα θέματα και ρυθμίζουν αυτού του τύπου της διαδικασίε και καταστάσει. Έτσι λοιπόν, κρατάμε αυτό τη Σαυροπούλια και πάμε να ακούσουμε τα θετικά του νέου νομοσχεδίου.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 εργαζόμενος θέλει να μαζέψει τις ελιές του τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο σήμερα με τη ρύθμιση που υπάρχει αν δεν έχεις αυτή τη διευθέτηση ο άνθρωπος είναι αναγκασμένος να πάρει ναι. άδεια άνευ σωστό, αποδοχών σωστό. και να το κάνει μπορεί. μειώνοντας το εισόδημά του με τη ρύθμιση που προτείνουμε εμείς mm -hmm. δεν μειώνει το εισόδημά του <ΛΗ> δηλαδή μπορεί αντί να παίρνει τέσσερι εβδομάδες άδεια το χρόνο να παίρνεις λόγω 5 εβδομάδες άδεια το χρόνο, 6 εβδομάδες άδεια το χρόνο <Ρι> να δουλεύει λίγο παραπάνω από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη για να έχει 3 μέρες αργία την εβδομάδα <Ρι> δεν καταλαβαίνω τίσω λυψία είναι αυτό το πράγμα ένας άνθρωπος να θέλει να δουλέψει με σηκόητελα 4 μέρες την εβδομάδα και να θέλετε εσείς δεν και καλά να το βάλετε 5 Καθώ δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον άνθρωπο να δουλέψει από Δευτέρα μέχρι πέρα λίγο παραπάνω Μάλιστα. και να κάθε την παρασκευή να βλέπει παραπάνω τα παιδιά του. Είναι φιλεργατικό να του λέμε όχι, δεν και καλά θα δουλεύει και την παρασκευή. Έφερα γελιά! Έτσι, α πούμε, επόμενο. Έτσι λοιπόν, αυτά ο κύριο Χατζάκι βγαίνει και τα λέει. Καμία επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει, καμία γνώση. Βγαίνει και λέει αυτά τα ωραία που λέει: Εξεγέ, χρηστή, εξελιέ. Κτίμα. Τότε δεν θα πάρει τα νόημα αυτά που πρέπει. Μάλλον θα πάρει τα άλλα, αυτά που παίρνει έτσι κι αλλιώ. Όποιο δεν έχει ελιέ δεν μπορεί να κάνει χρήση των ευεργετικών δικαιωμάτων που δίνει το νέο νομοθέτημα. Πρέπει να έχετε ελιέ. Αλλιώ τι να την πάρει στην άδεια. Παρασκευέ θα, θα κάθεσαι, θα δουλεύει όπω λέει τέσσερι μέρε. Αυτό θα το δούμε. Είναι, ακούγεται <laughs> πολύ ενδιαφέρον. Θα πιάνει Δευτέρα πρωί, θα τελειώνει Πέμπτη βράδυ και θα φέγει. Θα παρακιμηθεί τρει μέρε, θα ξανάρθει Δευτέρα πρωί. Αλλά θα έχει όμω την Παρασκευή ελεύθερη. Ποιοι είμαστε εμεί τώρα που θα σχολιάσουμε. όλα αυτά που θέλει να φέρει ο Χατζηδάκης και που είναι δελόσε βεργιατικά και φίλε βεργιατικά όπως λέει ο ίδιος. Κάποτε στο τέπελενι, παπα παπα παπα παπα -πα δάκης. Η 20 χρονα παιδιά, με μια ματωμένη χλένι, ρεχαμένη αλευτεριά. Ασκρατήσουν η χορή και τα βρομαλιότικα στεκεί βρε. Στα Σαμάτα! Σ' αυτήν την οικία Σ' σου σφυρίζω Πίνου μα μύνη την κράση ΠΟΣ κατянτήσανε λοχεία Ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ως σίριζα Ποιος είμαι εγώ ποιος είστε εσείς ποιος είναι ο Ποιος είμαι εγώ, ποιος, είμαι εδώ, ποιος είσαι εσύ Την έβαλα γιατί έβαλα στο πρόσωπο μου αντισηπτικό Ο άλλος κανονικά, εκεί έβγαλε τη μάσκα γιατί πρέπει να βάλει το αντισηπτικό Και όπως ξέρουμε μάσκα και αντισηπτικό στο πρόσωπο δεν κολλάνε μαζί, δεν πρέπει να από τις οδηγίες του παγκόσμιου οργανισμού Υγεία ο κύριο Χατζυάκη του λέει αυτό συνέχεια. Ποιο είναι αυτό, ποιο είμαστε εμεί, ποιο είμαστε εμεί, ποιο είναι ο Σήζα, που θα αγορέψει κάποιο να δουλεύει τέσσερι μέρε. Που θα το απαγορεύει θα πάει για αλλιέ. Που θα το απαγορεύει να δουλεύει δέκα ώρε τώρα και να κάθε τέσσερι μήνε το καλοκαίρι να πάει άδεια και να γυρίζει όλα τα νησιά, κρουαζιέρε, Καραϊβική, δεν ξέρω εγώ τι. Το λέει συνέχεια αυτό, είναι το βασικό του επιχείρημα. Ποιο είμαστε εμεί που θα αγορέψουμε σε κάποιον να θέλει να δουλεύει τέσσερι μέρε. Είναι πολύ απλό το ερώτημα. Το θέτει συνεχώ γιατί τον μνήγεί το. Δίκιο και οι αχάοι εργάτες, οι εργαζόμενοι από κάτω δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά τα καλά που θέλει να φέρει. Ο Χατζιδάκι, πάμε στην απέναντι πλευρά, είναι ο λέξη Τσίπρας. Θυμόμαστε όλοι όταν εμ, λόγω τη πανδημία θα έρθουν στη χώρα 70 δί. Αυτό έλεγε συνέχεια η κυβέρνηση και πάει η σοτάκη. Στι Βρυέ, εκεί είχαν γίνει κάτι τηλεδιά σκέψη, είχαν γίνει κάτι συναντήσει και γύρισε πίσω. τόπαν τα κανάλια μετά το επικοινωνίακό επιτελείο ότι έφερε στην Ελλάδα 70 δι. είχε μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας τότε στη Βουλή και είχε αμφισβητήσει αυτά τα 70 δις και μετά από τους βαρύγδοπους πανηγυρισμού για τα δίθεν 70 δισεκατομμύρια που κερδίσατε 72 mm. μάλιστα βάζοντας όμως το λογαριασμό και κονδύλια τα οποία τους ή άλλω θα παίρνουν κάθε 7 αιτία παίρνουν είναι τα κονδύλια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα δίθεν 70 δισεκατομμύρια που κερδίσατε. Χαρακτηρίζει δίθεν τα 70-72 δισεκατομμύρια που θα έρθουν στην χώρα. Αφού το κατάφερε ο Κυριάκο Μητσοτάκη, αφού πήγε εκεί και τα πήρε αυτά τα 72 δι, και του λένε και τα κανάλια, δεν έχει δικαιώμα κανεί να αμφισβητήσει αυτά τα 72 δι. Το έκανε αυτό ο Αλέξη Τσίπρας στη Βουλή πριν κανένα δίμηνο. Προχθέ παρουσίασε ένα πρόγραμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξη Τσίπρας ο ίδιο, για το πώ θα αξιοποιηθούν αυτά τα 72 δι. Η Ελλάδα θα λάβει από το Ταμείο περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 19 σε επιχορηγήσει και τα υπόλοιπα σε δάνεια. Σε αυτά θα προσθεθούν και τα 40 περίπου δισεκατομμύρια των παραδοσιακών ευρωπαϊκών πόρων για την περίοδο 2021-2027. Τελικά, 72 δις θα έρθουνε. Και έκανε και προτάσεις πώς ακριβώς θα αξιοποιηθούν σύμφωνα πάντα με το ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα 72 δις που τελικά ήταν δίθεν στην αρχή τα 72 δις αλλά έρχονται τα 72 δις λεπτομέρειες στο μ, πολιτικό στίβο έτσι ακριβώς όπως διεξάγεται η μάχη η πολιτική. Τα τελευταία χρόνια με τι αναλλαγέ ρόλων αντιπολίτευση και συμπολίτευση και όλο αυτό το αδιέξοδο που δεν πείθει κανέναν, δεν ασχολείται και κανένα. Απλά αισθάνονται την ανάγκη όλοι για να υπάρξουν, ότι πρέπει να το βάλουν στο χαρτί και να αμφισβητήσουν τα πεπραγμένα τη κυβέρνηση και να κάνουν τι δικέ του τι προτάσει. Και αυτό γίνεται τούμπα τα τελευταία 40-45 χρόνια. Χθε ο τρέχον πρωθυπουργό, Κυριάκος Μητσοτάκη, μίλησε με έναν υπηαγωγείο, συνδέθηκε με. ζούμε στο τηλεδιάσκεψη και μίλησε με τα παιδάκια και τις ε, νηπιαγωγούς εκεί λοιπόν ένα παιδάκι ε, έκανε τη διαφορά γιατί ζήτησε κάτι πάρα πολύ μερακλίδικο. με αφορμή ένα βίντεο το οποίο μας έστειλε μία μικρή μαθήτρια να ανοίξουμε πιο γρήγορα τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία και με κάποιο τρόπο να βρεθώ μαζί σας στην ψηφιακή τά τάξη οπότε έκανα πράξη την επιθυμία Τη μικρή μα φίλη και τη κυρία Ολυμπίας και με πολύ μεγάλη χαρά σα συναντώ σήμερα, έστω και διαδικτυακά, με τη χρήση τη τεχνολογία. Είναι τιμή μα και τώρα θέλω να σα πει κάτι. Να πείτε μια κουβέντα. Για, για να ακούσουμε τι συναντός. το άλλο. Να πούμε. Πήγαινε η κοντάκια να πειράζει. Πήγαινε, πήγαινε. Κύριε Πρωθυπουργέ Κούλη, είμαι ο Χριστάκη. Είμαι πολύ χαρούμενο που με πάλι στο σχολείο. Σας ευχαριστούμε πολύ που άνοιξατε τα σχολεία. Γιατί κουράστηκα στο σπίτι να ακούω τη γιαγιά μου να σας λέει γκόμενο όλη μέρα. Ο πατέρας μου να σας λέει γουλό και η μαμά μου τουρίστα. Θα μπορούσα να σας ζητήσω μια χάρη. Βεβαίω να μου ζητήσει. Επειδή έχουμε πολύ καιρό να πάμε με τους φίλους μου και τη δασκά μας θέατρο και να γελάσουμε... Θα ήθελα να έρθουμε εκεί που είστε, τώρα στην Αφεντά, και να σα δούμε να κάνετε υπουργικό συμβούλιο. Μαζί με του κύριου Σάβων, κύριο Κικίλα, η κυρία Σοφίλα, ο Μούλτετσι. Μα έχει λήψει τόσο πολύ το θέατρο που πηγαίναμε και περνάμε Τέλεια με όλου του φίλου μου και τη δασκάλα μου. Πω, πω, τα πε όλα, Ντοάν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το έτοιμά σου θα ικανοποιηθεί αμέσω. Αυτό είναι Πώ θα γελάσει το παιδί να δει Υπουργικό Συμβούλιο Με του κυρίου Άδωνη ποιου άλλου είπε και Και την κυρία Σοφία Βούλτεψη Αν δεν κάνει μαθήματα για τη Γυρωβίζουν Και είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο Αυτά με τα παιδάκια λοιπόν Ο μικρός Χριστάκης Που μίλησε με τον πρωθυπουργό Τι έτος έχουμε Θυμόμαστε όλοι Είμαστε στο 2020 2020 δεν έχουμε 21. Ήθελα να δω να θυμάσαι Τι δεν είναι το 20 21, Τι δεν είναι το 21 20. Ο κόσμος του 2021 Δεν θα είναι ο ίδιος Με αυτόν του 2019 Γιατί το 2021 Δεν είναι 2020 Και τώρα πρέπει τελει τελει τελει τελει Να εσπορέψουμε τελει Και τη σημαία μας να ανεμίζει Από εθνική αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία Και ψηλά Siláti τη Pide Ελλάδα δύο τελεία μηδέν ropa Ελλάδα col Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει <Τι> Ξέρουμε τι προσφέραμε στην πατρίδα <Τορκωράκι> Βάλαμε την πατρίδα πάνω από το κόμμα <Τι> τέλη, λοιπόν, Ελλάδα 2.0 Ελλάδα συν Είτε με Ελλάδα συν είτε με Ελλάδα 2.0. 2 11 10 -80 8 0 τηλέφωνο επικοινωνία στα παραπολιτικά. Ελλεινοφρέν είναι αυτό που ακούτε όπω κάθε μέρα. Mail radio papaki παραπολιτικά.gr Χριστίνα Αγγελάκη που δεν έχει ελιέ. Ρυθμίζει τον ήχο. Οπότε καταλαβαίνετε τη μοίρα τη στην επαγγελματική. Φροντίστε να αγοράσετε κτήματα για να σα αντιμετωπίσει. Θετικά το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. Αλλιώς τη βάψατε ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του Ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά έχω Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένιο Official. Από κάτω έχει και εγγραφή να κάνετε και διαλόγους. Στο Facebook μας ακούτε. Στα podcast μας ακούτε. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσει.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 Είχαμε και αυτό. Ο στρατό μου και κούτρα. Συγλογιστική. Είχαμε και αυτό το χέρο, δεν χρειάστηκε κάτι άλλο. Τι να πει, το θέμα είναι δυστυχώ ότι πρέπει να είναι πολύ χαζί, γιατί οι γιατί η κλωσί δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ. Αυτή που το ζηθίζουν για να πάνε να τώρα οι γιατί αυτό είναι σοβαρό ατλάντα αυτό το επιχείρημα. Αυτό που πρέπει να βρούμε όλοι μια ελιά να την την Ναι, ναι. Άστο. <laughs> Εδώ, υποψήφιο διδάκτορα. Δεν θα προσλάμβανα κάποιον με διδακτορικό αν μου έκανε αίτηση, γιατί δείχνει ότι πιθανώ να είναι κάποιο άνθρωπο ο οποίο δεν έχει απαραίτητο όρεξη για δουλειά. Α, τεμπελιχανά. Αναπληρωτή δάσκαλο, 10 χρόνια. <συμπέλης> Έχω υπηρετήσει στον Πετρόλου Φοεύρου, στη Γάβδο, στο Καστελόριζο, στην Άγιο Στράτη, στην Αθήνα, στην Πάτρα. Δάσκαλο <συμπέλης> ΣΥΚΤΕΛ. Αυτό όμω είμαστε οι αναπληρωτέ. ΣΥΚΤΕΛ <συμπέλης> είμαστε, αποστολή μου. Μετά από τόσα χρόνια είμαστε ακόμα στη Γύρα με μια βαλίτη στο χέρι. Ο Γαβρόγλου πέρασε <συμπέλης> εκείνο το προσ Ήθελε τα μετασπιακά και τα διδαστορικά και τα αγγλικά και όλα. Και τώρα είσαι ο Γάλλος να πει ότι δεν θέλουμε διδαστορικά και ότι είμαστε τεμπέληδες. Ναι, ναι. Ομείς θα βάζουμε όλα αυτά από τη ζέμη μας. Άσε μου. Σε παρακαλώ πολύ. Επίση, επειδή πριν με πείτε σε μονότρεμα πάλι, για να δουλέψει ένας ένα αναπληρωτή δασκαλό χρειάζεται να έχει δύο μεταπτυχιακά, ξένε γλώσσες υπολογιστέ. Όλα αυτά είναι το προσοντρουγείο του Γαβρόγλου που με μεγάλη ευκολία πέρασε και δέχτηκε και φάρμοσε η αγαπημένη μα νίκη. Οπότε, όταν ο άλλο θα μα πει στα 24 μου, Γιατί κάνω δύο μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό, είναι και να δουλέψω. Βλάκα. Ε, βλάκα. Γεια σου, Όπω το Γεια σου. Τι κάνει.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 Για ένα δίμερο, τρίμερο θα, θα ξενερώσει είναι... το LSD με αυτού. θα γίνει, υποτίθεται θα μετά θα ανοίξουνε, θα έτσι διαφώτισε. Α, ναι, ναι. Επειδή Αυτό είναι τόσο είναι... διαφωτισμένη λέω θα ξενερώσει και το LSD. Λε, ε. ε. ε. ε δεν ξέρω, ε, νομίζω θα δούλευε, ειδικά στον Άδωνη θα τα δούλευε. Μετά θα χόρευε ο Λιμερίς και ολευτή. Ο, ο άδωνη με LSD ο... και όλα θα ήταν το βίντεο κλιπ το τέτοιο, το χορεύω τράντ. Αυτό ο γλυκού, ναι. Θα φτάσει Trans, trans, chorego, trans, trans. Boing, boing. Trans, trans, chorego, trans, trans. Chorego, trans. Vado, ništa nije ovoliko dobra. Gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag. Plasota, pekšu ću da kani glitara. To žema je nekiša to vali. Η λέξη βόηδη μου αρέσει με διαλυτικά. Α τα αγάπη μου τα διαλυτικά. Τι τα ανακατεύει, η λέξη βόηδη. Αφού τονίζεται πέρισε. στο όμικρο. Ακριβώ. Δεν θέλει διαλυτικά, τόνος. παγίδα ήτανε. Το λένε και τα πρωτάκια μου. Μεσοδηγεί ο τόνο. Πε, μ' αρέσει πιο πολύ η λέξη βόηδη από τη λέξη βόηδη. Δεν ξέρει, παιδί μου, Α, μην το ξεσυνεδίσει. Δεν είναι το πρώτο. Τι... Τώρα θα καταλάβει ότι, ότι ξέρει να το μιλάει. Βάλω. Θα τον βάλω τελικά στην πρώτη. Το αποφάσισε. Πού να το Και στην να τον βάλει πάλι θα καταλάβει. <laughs> να σας βάλουμε να γράψετε και καμιά σελίδα ένα κείμενο ας πούμε θα κυρίσει, μες στο κοκκινάβη θα είναι Φίμιος. βλέπω περπατάγατε χωρίς μάσκα τώρα τη βάλατε την έβαλα γιατί έβαλα στο πρόσωπό μου αντισηπτικό ό,τι του φανεί θα ακούσουμε τώρα τις ειδήσει από την ελληνική αστυνομία με τον Παλούρδο Itlito σε ένα se Το la ο o micrófono o balurdos, «Η μάχη της Eurovision είναι μια εθνική μάχη», δήλωσε η Αριστοτελία Πελώνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για το λόγο αυτό, στον τελικό του διαγωνισμού θα παραβρεθεί και ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ο Πρωθυπουργό θα βρίσκεται κάτω από την εξέδρα, γυμνός από τη μέση και πάνω, θα είναι καβάλα στους ώμους του Γιώργου Γεραπετρίτη, θα κρατάει στο χέρι την ελληνική σημαία, ενώ θα έχει βαμμένα τα μαγουλά του στα γαλανόλευκά χρώματα. Μετά τους εμβολιασμούς, η Eurovision είναι το επόμενο μεγάλο εθνικό στίχημα, δήλωσε η κυρία Πελώνη. Το μεταξύ διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών Δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα προσπάθησε να λαδώσει επιτροπές χωρών που συμμετείχαν στη Eurovision ανταλλάσσοντας κάθε δωδεκάρι 12 points, 12 points, με 10.000 εμβόλια κατά του COVID. Λευτεριά στον αγωνιστή τη Δημοκρατία Μένιο Φουρθιώτη! Ζητάνε με επιστολή του 35 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Ο μαχητή τη ελευθερωτυπία, ο συνεπή αγωνιστή, ο σύγχρονο κολοκοτρόνη δικαιούται την επίοικια του κράτου δικαίου, αναφέρουν οι βουλευτέ ζητώντα την άμεση απελευθέρωσή του. Η δημοκρατία τον χρειάζεται όπω και η τηλεθέαση, τονίζουν οι βουλευτέ τη παρακτική επιστολή του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες 10 από αυτούς σκέπτονται να ξεκινήσουν απεργία πίνας ως ένδειξη αλληλεγγύης. Η μυτική εκδήλωση θα διοργανώσει αύριο στο Δημαρχείο της Αθήνας ο Δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης για να τιμήσει την αθηναϊκή μετάλλαξη του κορονοϊού. Ο Δήμαρχος θα υποδεχθεί τη μετάλλαξη στην αίθουσα τελετών του Δημαρχείου προσφέροντάς της το μετάλλιο της πόλεως των Αθηνών. Καιρός. καιρός είναι όταν ακούμε έναν Υπουργό Εργασίας να λέει ότι φέρνει φιλεργατικό νομοσχέδιο να ξέρουμε ότι οι εργοδότες τρίβουν τα χέρια τους. Ένα μήνυμα τώρα προς τους μικρομεσαίους, μαγαζάτορες αυτού του τόπου δεν είναι και λίγοι και δεν περνάνε και καλά. Δεν ξέρω αν έχουν αυτοί και αν προβλέπετε κάποιο νομοσχέδιο Να, αν υπάρχει κάποιο νομοσχέδιο για να τους φροντίσει όμως έχουν έναν άνθρωπο πάνω τους, από πάνω τους τον αρμόδιο Υπουργό ο οποίος τους καταλαβαίνει Υπουργό περισσότερο υπέρ των λαϊκών αγορών και των παραγωγών και των εμπόρων από πένα δεν πρόκεινα Εγώ χθες ήμουν στην Αρθοκομική τη Κυφισιάς και έλεγα εκεί στους ανθοπόλες όπου αγόρασαν και τα πράγματα ότι η πρώτη δουλειά τη ζωή μου ήταν στο φεστιβάλ τη � Οπότε είχα στήσει πάγκο και πούλαγα βιβλία. η δουλειά αυτή, αγαπητέ, την έκανα και πολλά χρόνια. Δεν γεννήθηκα ούτε βουλευτή ούτε υπουργό. Λοιπόν, ξέρω τι θα πει να στείλει πάγκο μέσα στον ήλιο, να περιμένει να κάνει φτε, να έχει υποχρεώσει να μην έχει κάνει άλλα όσα έχει και να έχει αγωνία, να κουβαλά τα πράγματα, να πιάνει αφνική βροχή. Όλα αυτά τα έχω ζήσει ο ίδιο. Τον έστησε σε μια γωνιά. το πάγκο και ήταν τέσσερις φαντάρι ο Άδωνης εδώ ο οποίος κατέθεσε την εμπειρία του ξέρω βάρινε το κλίμα γιατί μόνος του έστεινε τον πάγκο που για την πραμάτια του και να ψηλά έφτασε το κρατάμε αυτό Σε αυτόν τον τόπο όλοι μπορούν να προχωρήσουν, να φτάσουν μπροστά, ξεκινώντας από οπουδήποτε, ακόμη και από, τα, από την Κηφισιά. Ακολουθεί τώρα το δεύτερο μέρος του λαού και τελευταίο για σήμερα. Είναι μόνο πρόσωπο, μόνο θεματικό και διαρκεί 8 λεπτά. Θα καταλάβετε γιατί. Ναι, γεια σας. Ο κύριος αποστολή. Ναι, ο ίδιος. Ε, κύριε αποστολή, λέγουμε και Είμαι η μητέρα του στράτου που σας πει για κάτι ε, κούκλες βιτρίνας που ενδιαφέρεται. Ναι, ναι, ναι, που είναι οι τσίτσιδες όμως, όχι με τα ρούχα. Ορίστε, που είναι. Τσίτσιδες που είναι, όχι με ρούχα. Προφανώς θέλει να την κάνει μια κατασκευή για καλόγερο. Α, για μοναστήρι, ναι. Ορίστε. Είναι για μοναστήρι. Όχι, όχι, για καλόγερο ρούχων. ρούχων ε, για Θα να υπάρχει να... μπουτίκ ρούχων μέσα σε, σε μοναστήρι. Όχι, ε, αυτό είναι για σπίτι. Δεν είναι για... για μοναστήρι Θα έχετε καλόγερο από μοναστήρι στο σπίτι Όχι, όχι Μα τι δουλειά έχετε, υπάρχει κάποιο βίτσιο με, με τους γέροντες Όχι, σας λέω ότι θέλει ε, αυτές τις βιτρίνα στις κούκλες Και θα έχει την κούκλα με μια στολή μοναχού Όχι, όχι Δεν καταλαβαίνω, Δεν κατα... τι γίνεται ε, ε, Υπάρχουν όπως ξέρετε οι καλόγεροι ρούχων Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα <laughs> <laughs> Oh. Ε, ε, λοιπόν, είναι για να χρησιμοποιηθεί για, χρη, για κρέμαρμα ρούχων. Α, τώρα, συγγνώμη ε, μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω πώς. <laughs> Εγώ ίσως δεν διατύπωσα σωστά τη σκέψη μου. Α, με людей... μπερδέψατε, με, με σκανδαλίσατε, ίσως επίτηδες. <moonlight> <àngestry>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 έχετε χιούμορ βλέπω. Έχω χιούμορ. Και να σας ρωτήσω τώρα, ο χημικός θέλει να κρεμάει πάνω στην κούκλα τα μπουξεράκια του ας πούμε. Όχι, δεν καταλάβατε. Θέλουμε να κάνουμε εγώ στο σπίτι το δικό μου μη ειδική κατασκευή. Με μια κούκλα βιτρίνας ολόσομη από τη μέση και πάνω. Εσείς τι θα συστήνατε για να είναι πιο εύκολη στην... Ε, ε, Να το πω πιο εύκολη στη χρήση ρούχων. Εξαρτάται, τι θέλετε να κάνετε. Α πούμε, αν θέλετε να τι φοράτε και παππούσια, χρειαζόμαστε και πόδια. Όχι, μόνο για μπουφάν, παλτά και τέτοια. Και θα κρεμάτε, α πούμε, ένα παλτό πάνω στο αυτή τη. Ε, όχι, δεν ξέρω πώ το έχουμε σκεφτεί. Έχουμε διάφορα σχέδια εδώ. Ναι. Αλλά έτσι όπω μου το θέτετε, ναι. δεν το έχω σκεφτεί αν είναι μισή ή αν θα πρέπει να είναι ολόκληρη. Έχετε δίκιο σε αυτό. Θα κρεμάσουμε γατζάκια από τα στίφια τη. Όχι, δεν νομίζω. Θα κρεμάτε κάτι. Κάτι άλλο, στα στήθια τη, μπορείτε να αφήνετε ας πούμε, το σουτιέν σας πάνω εκεί να το παρκάρετε. Ε, όχι, βέβαια, και το σουτιέν μα πάνω εκεί. Επειδή είπατε μα... καλό καιρό, γι' αυτό ξέρω εγώ. Μα τώρα μ... τι σχέση έχει αυτό. Οπότε τι θέλουμε με ανοιχτά χέρια ή με, ή με σταυρωμένα χέρια θυμωμένη. Τύπου, τι, τι έχει, τίποτα. Ε, να σα πω την αλήθεια, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Μα δεν τι σκεφτήκατε έχω... όμω, εγώ έχω τι κούκλε, αλλά πρέπει να με βοηθήσετε. Ωραία. Θέλετε να σα ξαναπάρω, αν είναι σε λίγο, για να σα πω τι ακριβώ. Να σα κάνω εγώ κάποιε προτάσει.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 Ένα ύψο. Α το γουάι, ναι, ναι, το y, ναι. ναι okay. Έτσι, σε... καταλάβατε. Για να μπορέσετε uh... να, να κρεμάσετε εκεί από κάθε δάχτυλο να, να κρεμαστεί μια φούστα, α πούμε. Α, uh, η e, μπουφάν συνήθω θέλουμε, γιατί είναι στην είσοδο κάτι. Στην είσοδο. Θα μπαίνει στην είσοδο και θα βλέπει το χτυκιό μπροστά το σκιάχτρο να κουβαλάει τα μπουφάν. <ΣΣΣ> είναι αυτό για <και> την είσοδο. <ΣΣΣ> τι, θα, θα τρομάζε τα πουλιά. Όχι. Oh, yeah.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 Γονατισμένο προ τα πίσω, τύπου είναι κεφάτι ψωνίζει του Βερόπουλου. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Για να κερδίσουμε α, και, και, κοι... και εκεί να κρεμάστε μια τσάντα. Α, έχετε δίκιο και αυτό. Ναι, για τσάντα, ναι. Καταλάβατε. Γιατί συνήθω τι τσάντε πάμε σε πιο χαμηλό επίπεδο, ναι. Ναι, για πιο Φεστό. χαμηλό επίπεδο. Και μπορώ εγώ να φροντίσω, α πούμε, πάνω στο τσιμέντο που θα είναι το άλλο πόδι να έχει και τρυπούλε για να βάζετε μια ομπρέλα. Α, τέλειο. Αφού τότε εσεί είσαστε γνώστο. Του Καλέ, το κάνουμε. Εμεί το κάνουμε αυτό συνεχώ. Εδώ είναι α, σε γεμάτου καλογαίρου. Α μ... <laughs> μάλιστα. Όλα Μάτω τα αυτό, μοναστήρια αυτό που εμά δεν... παίρνουν. Α, γι' αυτό το, το συνδέσαμε. Γεια, γι' αυτό. Είχο, τι έγινε. Όχι, πρέπει όχι, πρέπει όχι, επειδή πρέπει. απαγορεύονται οι γυναίκε στα μοναστήρια, μπαίνουν μόνο με αυτόν τον τρόπο. <laughs> <laughs> Πολύ ωραία. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο περίπου θα στοιχήσει αυτό. Ε, θα αντιβάψουμε κιόλα. Είναι... Αυτό δεν το ξέρω. Θα είναι pop art που λέμε. Ε, για pop. Άρτ δεν ξέρω, μάλλον rock art. Ε, ο, rock art, κατάλαβα. Θα βαφτεί οπότε. Αν θέλετε μπορούμε να δώσουμε και ένα αρχαιοληνικό, έτσι, μια αρχαιοληνική εσάνς, μπορώ να την κάνουμε με τα χέρια προ τα πίσω να μοιάζει με τη νίκη της Αμοθράκης. Να, εκεί. Ε, ε, όχι, δεν νομίζω ότι συνδυάζεται η νίκη της Αμοθράκης με το rock. Ας πούμε, πιχύ, υπάρχει και, και μην... άλλη περίπτωση, αν θέλετε, για πιο οικονομικό. Κοιτάξτε, ναι. για να είμαι ειλικρινή, 350 κάνει κούκλα. Ναι. Τώρα, άμα την, τη φτιάξουμε από εδώ από εκεί, τη φέρουμε σε εσά, mm. την κάνουμε customize, ε, θα πάει mm. γύρω στα 700. Μάλιστα. Οπότε, μη, ε, σχέδια θα δούμε. Ε, υπάρχει κάποιο site που μπορούμε να δούμε τα σχέδια σα, θα... Βεβαίω. Ποιο είναι. Σημειώνεται. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Περιμένω, περιμένω λίγο, περιμένω λίγο. Μισό γιατί έχω και φιλίτσα, εγώ ένα φιλίτσα, πελάτη. Φιλίτσα μου, κρατάει. Άφησε παρακαλώ το site του κερίου για να. Ναι. Για πετε μου. Σημειώνεται. Ναι, ναι, ναι. www.vaτοpeddy.gr Αυτό να επαναλάβετε το δεύτερο. Βατοπέδι. Μονή. Βατοπέδι. Βατοπέδι. Μονή. ναι. Με το παιδί μου, Άρα έχετε οπωσδήποτε σχέση με μοναστήρι τελικά, ε. Ναι, έχουμε έδρα μέσα στο. Δεν σα είπε ο γιο σα, Όχι, όχι. Α, νόμιζα δεν είχατε μου. μιλήσει. Λοιπόν. Είχαμε μιλήσει, αλλά τώρα είναι σε δουλειά, δεν μπορεί. Γι' αυτό ανέλαβα εγώ. Για όχι, όχι. Εμεί είχαμε, ξε... είχαμε ξεκινήσει με crowdfunding και κάναμε μία startup και μετά μα αγόρασε ο ηγούμενο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Αποστόλη. Σα είδε σαν ευκαιρία. Λοιπόν, και υπάρχει και το πιο οικονομικό κομμάτι, άμα θέλετε, που είναι χωρί χέρια, που είναι σαν ναι. την Αφροδίτη τη Μήλου. Μάλιστα. Τη κάτω το κανονικά. Εφόσον τα έχετε στο site, θα το δούμε, Θα τα δείτε, θα τα δείτε. Θα τα δείτε. Πώς... Ε, εκεί αναγκαστικά κρεμάμε από το κεφάλι. Ε, α, δεν νομίζω να πάμε σε αυτή τη... Λέω, εντάξει. Δηλαδή, φανταστείτε, η... Αφροδίτη τη Μήλου με κουκούλα. Α, απλά, ιδιώνυμα. Πώς είναι 300 από 300 έω 700 ευρώ. Πότε έγινε αυτό. 350 λέω έχει η κούκλα σκέτη, η βιτρίνα, να μπει στην boutique. Ναι. Άμα τη φτιάξουμε και την τζιμεντώσουμε. Ε, μα αυτό είπα. Πάει στα 700. Πάει στα 700. Ναι, μην βάλετε όμως αυτό το ευρώ. Yeah. 350, δεν υπάρχει 350. Εκεί την αγοράζω oh, εγώ. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, ναι, εντάξει. Σωστά, εντάξει. Λοιπόν, εσύ τώρα θα τη βάλετε στην είσοδο αυτή εκεί που μπαίνουμε. Μπορώ να βάλω και για τα κλειδιά κάτι, άμα θέλετε. Ένα γατζάκι. Ah. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία Είναι κάτι τσίγκινα, πάρα... κιλοτάκια με κάτι βέργες προς τα έξω που είναι Ξόβεργα Εντάξει, εντάξει, θα το, θα το συζητήσουμε, να θα... τα ξαναπάρω Περιμένω πάρες, τότε Πάρα πολύ Λοιπόν, πάρα περίεργα γούστα λοιπόν, έχετε Χάρηκα, να είστε καλά Ε, όχι και περίεργα δεν είναι αυτο... Α, είναι κανονικό, καθημερινό να έχουν όλες οι φίλες Ποιο εννοείται περίεργο απ' όλα Την κούκλα, σοτανά. Μα δεν είναι η κούκλα τους Τέλο τη δείτε. Τέλος πάντων Ναι αυτό εννοώ δεν είναι α, και κάτι καθημερινό ναι, α, δηλαδή, να, να είσαι μια κούκλα να σου προσκυνάει το Μεσσία κάθε μέρα και να έχει κρεμασμένα τα μπουφάν Δεν είναι λογικό α, Δεν το έχουμε και ε, κάθε εντάξει. μέρα ε, Εντάξει εντάξει και για το άλλους ευχαριστώ πολύ Μα για Εγώ τη, να δείτε σας. Και εγώ κεδετισμού στο γιο Να είναι καλά πάντα τέτοια να σας κάνει να ξαναπάρετε Γεια σας γεια. Βλέπω, περπατάγατε χωρίς μάσκα, τώρα την βάλατε. Την έβαλα γιατί έβαλα στο πρόσωπο μου αντισηπτικό. Ο γνωστός, αγαπημένους μας, Για σήμερα με τις φανταστικές ιδέες. Η κυρία που ακούσαμε πριν στο λαό ε, είναι από το γιο σταλμένη. Ο γιος κατάλαβε ότι κάτι θέλουν να κάνουν στο σπίτι και αντί να δώσει ή να βρει τηλέφωνο σχετικού για αυτό που θέλει η Έδωσε το τηλέφωνο του σταθμού εδώ και του Αποστόλη. Ήξερε ακριβώς τι θα συμβεί. Την πάσαρε τη μάνα, 8 λεπτά συνομιλία και θα κάθεται, θα το ακούει τώρα, θα γελάει, ίσως το ακούσει και ίδια, δεν ξέρουμε, έχει ξαναγίνει και παλιότερα. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η μαμά του Κώστα, πάλι ο γιος έχει πάρει και είχε μπλέξει τη μάνα. το κάνουν πολύ γη αυτό, είναι ωραία, ωραία σχέση. Που σαρκάζονται έτσι, που δίνει τη μάνα με τέτοιο τρόπο, την μπασάρι εδώ στο γιατρό και βγαίνουν αυτά τα ωραία. Τέλεια σε αυτά. Γιατί σήμερα 19 Μαου η μέρα έχει μνήμη, είναι η μέρα μνήμη γενοκτονία των ποντίων. Ε, σαν σήμερα πριν 102 χρόνια ξεκίνησε η αποβίβαση του Μουσταφάκε Μάλ και των Νεοτούρκων στη Σαψούντα και άρχισε έτσι η δεύτερη και σκληρότερη φάση τη ποντιακή γενοκτονία. η εξόντε των ποντίων. Άρχισε τότε με τη σύλληψη, είχε αρχίσει και πριν δηλαδή, με τη σύλληψη προκρίτων δικηγόρων, εμπόρων, ιερέων, μητροπολιτών, δασκάλων Την καταδίκη τους με στυμμένες δίκαιες σε θάνατο και εκτέλεση Ακολούθησαν ομαδικές εκτελέσεις σε πόλεις και χωριά ε, Μέσα σε αυτούς και πολύ ηλικιωμένοι και γυναικόπαιδα που αν δεν τα εκτελούσαν τα έστελναν σε εξορία, στην εξωρία σε πολύμερες πορείες στην ενδοχώρα για να τους αφανίσουν υπάρχουν και σχετικά πλάνα από τότε πολύ αχνά βέβαια που δείχνουν αυτό το πράγμα την πορεία αυτή στις, στην ενδοχώρα μέσα του πόντου ελληνικές πόλεις με συνεχεία αδιάκοπη ζωή και πολιτισμό 27 και πλέον αιώνων διακόπηκε και κατεστράφη και μέσα σε αυτά ήταν και η γλώσσα η αρχαία γλώσσα που διατηρούσαν και μιλούσαν για πάνω από 3.000 χρόνια σχολεία και εκκλησίες έκλεισαν και ερημώθηκαν Με μια ηχητική υπενθύμηση όλου αυτού του πολύ σημαντικού και εμβληματικού γεγονότο, σα αποχαιρετούμε. Κολλάμε στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα. Μισθά τα πούμε αύριο. Γεια σα. Άρχιψαν και σκότωνα στα ρέματα στου δρόμου, όποιον έβλεπαν. Έφερα, ε, τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλαν μέσα στο σπίτι του ανθρώπου, γύρω βαλαν και έριξαν πετρέλαιο και του έδωσαν φωτιά και του έκαψαν. Όλα τα δεινά, όλε οι σφαγέ. Δεν χάθηκε λίγο κόσμο. Κερασύντα, ο τοπάλος μου, κερασύντα, σαψύντα, πάθλα, κόνια, αυτά τα χωριά, ο τόπολος, τα ρήμαξε. Δίχως να σε θα σε Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, δεν έμειναν 600 άτομα, από τα 25.000. Όταν είδαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες, Τουλκός, μας φοράζανε. Να μην αρνόμαστε αυτά που είδαμε και αυτά που ακούσαμε. Να τα έξω από τα δόντια. Την πατρίδα με χάσα, και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, και πονέσα. Λίου με κι μου, ου, ου, ου, να μ' ασπάλλω και φορώ. Λίου με κι μου, ου, ου, να μ' και φορώ. Μία γυάλωση ζωή, στο Μία γυάλωση ζωή στο παιδάδι συναυλή νεροπόνα σε πεινά, όι, όι, όι, όι, και το μάτια με πληνά. Νεροπόνα σε πεινά, όι, όι, όι, όι, και το μάτια με πληνά. Τα ταφία με χασά δε θα ψάχνες παλά Τα ταφία με χασά δε θα ψάχνες παλά Ε με τέρτσα να στορώ, ου, ου, Και στο ψωπο μου με τέρτσα να στορώ, ου, Oy oy, ke sopo pongoalo mi anjalo si zoim sopo gadim si na mi mi anjalo si zoim sopo gadim si na mi na toma to maatya me pina, ne ro pola serpina, hoy oi hoy hoy hoy. Ye me di a serima monastira candila eclissi a serima monastira candila portasci a paratira oi oi oi te manacrinta portasci a oi oi Ωι, οι, οι, πέπαιναν άκρα νυχτά. γυάλωση ζωή, σ'οπελάδι συναυλί. μια γυάλωση ζωή, σ'οπελάδι συναυλί. Με ρωτώ να σε βίνα. Ωι, οι, οι, και το μάτι με Verpo na sepina oi oi coi oi και toma que a me